Λε, λε, λε, λε. Τι θα γίνει σε αυτό το μαγαζίρεμα μα θα μπορέσουμε να σε δούμε καμιά μέρα κάθε Τετάρτη Sold out Είναι νωρί, κλείσε νωρί Για την ε, επόμενη, 18 ε, του ε, μήνα, ε, τελευταία Τετάρτη Πρέπει να κανονίσω την πεθερά να κρατήσει παιδιά Πρέπει να κανονίσω 100 πράγματα Ε, ε κανονισέ και... από τώρα Γι' αυτό στο λεωκάντο νωρί Δεν γίνεσαι κανένα μεγάλο, ρε ε, Ρε, κάτω νωρί σου λέω τώρα Επίση τώρα εμεί που είμαστε όλοι πλούσιοι Η Ελλάδα η χώρα που είναι πρώτη στο αισθάνονται φτωχοί Άρα δεν είναι Άρα ότι είμαστε φτωχοί Είναι ότι αισθανόμαστε φτωχοί Θα βάλει κανένα ποτό τη προκοπή να πίνουμε με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 Θα γριμπάξουμε κάποιοι ή μίζει οι αριστερή. Τέλο <Σελώς> πάντων. Αριστερά <Σελώς> είναι μιζέρια. Λοιπόν, και ένα κάτι σοβαρό. Δεν εκτιμάμε σε αυτή τη χώρα. Πέρα από τι μαλλικίε που λένε γελύση, να πούμε, μιλάγαμε μια πελάτησα που έπαιτει τέλο πάντων κάτι για το σπίτι τη και αυτό είναι η διδασκάλα συντηρηγωγείο σε ελλακικέ συνικίε κάτω προ το Βουρκία και ψάχνανε κάτι μερώτη, ψάχνανε να βάλουν κάτι εκεί για τι αίθουσε που κάθονται τα παιδιά και κάτω. Δεν καλά. Δεν έχετε λεφτά λέω να το πάρει το σχολείο. Μου λέει τι λεφτά μου λέει. έχουμε λεφτά για βασικά πράγματα. Με δωρεέ ότι κάνουν μου, δηλαδή. Τι, τόσοι γονείς τόσοι μου λέει δεν παίρε, ούτε πέντε ευρώ μου λέει δεν μπορούμε να ζητήσουμε μου λέει δεν πω τι γίνεται Ο γελίος με τις μαλακές που βγαίνει και λέει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 Νησί για όλη την Ελλάδα. Μπορείτε να αναφέρετε μερικά πράγματα. Okay. Αυτό. Ξέρω ότι την έχει χιασμένη λίγο τη Λέσβο, γιατί άκουσα ένα παιδί που σου λέει ότι δεν έχει θέση. Παρ' όλα αυτά σε περιμένουμε. Δεν την έχω χιασμένη, μπερδεύομαι με τη Μυτιλίνη. Γι' αυτό. Θα τον τσέπρα και εσύ. Ε. Ποιο είναι, Λέζουν, ναι. Θέλαμε θα... θα... να δούμε την πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλίνη, η Λέσβο και τα άλλα νησιά τη Ελλάδα. <laughs> δηλαδή, σε ποια από τα δύο νησιά δεν ξέρω πού να πρωτοέρθουν. Το ένα πόδι στο ένα, το άλλο στο άλλο. Αυτό. Πιστεύει. Α, και <laughs> Γεια! Λέω για... ο Θήμιο πιο πριν ότι για τον άλλο Συγκαπούρη που ήταν 50 χρόνια. Το καλύτερο πράγμα από του υπουργού στον πλανήτη που γνωρίζουν ήταν και ζούσαν τον Λί κάτι στη Συγκαπούρη, που πήρε τη χώρα ένα χωριό και το έκανε αυτό το πράγμα που λέτε και 50 χρόνια. Mm -hmm. Μα κάποιο είναι καλά, γιατί να βγει. Εγώ ξέρω, θα σου πω, εμεί είχαμε Μουμπάρακ 30 χρόνια και φάγαμε ψωμάκι. Οκ, okay, το ακούω. Α, τι μυτσοτάκι μα έχουν να σβήσει ο ήλιο. Α, <laughs> ποιε καλά. 30 χρόνια μυτσοτάκι, το έχουμε. Το έχουμε, έχουμε και τρία χρόνια. Εντάξει, είναι σχετικό τώρα αν το έχουμε. Τώρα μου φαίνεται πολύ αισιόδοξο σενάριο να καταφέρουμε να <laughs> ζήσουμε άλλα τρία. Τα έχουμε και τρία χρόνια καβάντζα από τον πατέρα σου λέω. Το βλέπω.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 Έλα ρε παιδιά, αποστόλη, Καλημέρα. Έλα καλημέρα. Θα σου πω. Αυτοί όλοι οι φασίστε και αν και όλοι αυτοί ξέρουν που βρίσκονται, έχουν επικοινωνία με το περιβάλλον. Γεια σου από Γεια σου μου τι κάνει. Ρωτάει τι κάνει. Καλά. Μπράβο χαίρομαι, πάντα καλά. Περνά καλά πάντα. με τον Αυτό ο Ε, ακούνε και παιδιά, να το καταλαβαίνει αυτό. Ε, εντάξει, το κλείνω, αυτός, αλλά τέλο πάντων. Ο Εγώ, επικοινωνία με το περιβάλλον, έβλεπα και τη βούρτευση προφέσεων αγάπη που έκανα και τρελάθηκα. Δηλαδή, πάνω από μισό λεπτό δεν αντέχονται αυτοί όλοι, αλλά τώρα η ποινοφρένια δεν μπορούμε να μην την ακούμε. Όχι, θα την ακούτε, θα την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 Έβγαλε ένα βλαχάκι τώρα εκεί πάνω, μαλακισμένο, πιτσίρικά που έλεγε Αθέ Μαλακάκι. Αχ, τόσο σου πειράξαμε το μυτσοτάκι εσένα. Δεν φτάρε, μαλακά. Πρέπει να κολυμπήσει για αυτά στο σπίτι μου, είστε σοβαροί, ρε. σε παρακαλώ, ρε, bro, μην ξανάρθει η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, λίγο ρε, παιδί, μια ευελιξία κάπου, ρε, παιδί μου να πείσαι ότι ωραία έχει πλάκα το παιδί. Μια ευελιξία, όχι, εκεί. Ο μυτσοτάκι γαμάει έτσι κι αλλιώ και το έχει δείξει και έρχεται. Το έχει δείξει όλοι το έχουμε καταλάβει. Μα είναι σε ένα έργο μαλα. Θέλουμε, δεν θέλουμε, το έχουμε καταλάβει. Άω, ακόμα μερικέ φορέ Ρεκουμάνε τη Ρερά που δεν θα το βγάλεις αλλά θα σα πω. Εσύ δεν είσαι βέβαια αυτό ο καλαμούκι. Έκανα βάθπου μόνο, τράπαν, όποιο σου ξέρει και Λάντα, μέχρι εγγύαστε, έτσι αλλιώ Λάντα, τα καλύτερα αυτοκίνητα. Πάρε τον EVA και βάλτε το δίπλα ο οποιοδήποτε αμάξι σημερινό. Βάλ το 70, ναι, ναι, δίπλα, δίπλα ναι. να σου πω εγώ! Ναι, ναι, και εγώ εσομένα... Θες να δοκιμάσεις και ένα γιούγκο ζάσταυα! όλα μαζί! Ναι, ναι, μαλάκια, και εγώ είχα και πιο ναι, ακριβό αμάξι πω, σήμερα να σου πω εγώ! Γιατί πονάζεις, εγώ είμαι ύρωπο! Γιατί με ταΐς σήμερα! τα μόνο να λένε όχι σε όλα! Πέσανε μια σταγόνα νερό και κάτι έγινε το έργο γαμάει μισοτάκι γαμάει! Πάρτε το χαμπαρί! Τα και στο τράμπαν! Διομάλα, και Άγια, Εννοείται ότι είμαι πλούσιος. δεν το αλλά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 Αιγά μη σου με για. Μην Να πω και κάτι άλλο. Ένα. Εντάξει, ο ελληνικό λαός έχει δεχτεί πολλά. Αλλά αυτό στα μούτρα η κοροϊδία δεν ξέρω εμένα κάτι με ανησυχεί. Μήπω αυτοί θέλουν να την κάνουν σιγά-σιγά. Δηλαδή, πώ ήξερα τελικά. Ο Βορύδη δεν υπάρχει φτώχεια. Υπάρχουν λιγότεροι φτωχοί άνθρωποι σε σχέση με του πλούσιους. Ο Άντωνη είναι στην ψυχολογία σα. Η Ελλάδα είναι η χώρα που είναι πρώτη στο αισθάνονται φτωχ Τώρα που την ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά, πρέπει να νικήσουμε και την ψυχολογική ηγεμονία τη αριστερά. Οι άλλοι δεν υπήρχαν ούτε 400 ευρώ. Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Το φτωχή πώ το εννοώ, 400 ευρώ το μήνα. Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν. Πόσο στα μούτρα κοροϊδία και θα τη δεχθεί ο κόσμο. Γιατί yeah. να τη δεχθεί ο κόσμο. Ο κόσμο είναι έμπειρο σε αυτά. Είναι έμπειρο, ε. Και πρόθυμο yeah. ο τη κοροϊδία του. Φαρισκέται. Να θα αντιδράσει. Όχι να αντιδράσει, να το καταπιεί, ωραίο, αμάστο, καλό. Να, να στήσει το ποπό, να πω Α, ναι, αυτή η yeah. να αντίδραση. Γεια σα! Yeah. Παραπολιτικά! Παραπολιτικά! Ναι, ρε, καλώ ήρθατε. Ακροατήσετε το κύριο Βαταλαγιάννη. Δεν είναι το θέμα τη λέω προχώρηση τη χώρα. Το θέμα είναι το δημοσιογράφο που έχετε αντί και δει το κύριο Χατζη Νικολάου. Να το κυριά και λιβάνια δηλαδή. Να μην είστε υποψήφιο για τρίτη θητεία. Θα δώσω τη μάχη των, των εκλογών επικεφαλή τη Νέα Δημοκρατία το 2027. Σε ευχαριστώ Παναγία. Το καμάρο αγγίφτικο και πάλι. Αν είναι δυνατόν, αγαπητέ φίλε. Αυτή είναι η ουσία του πράγματο. Εντάξει, Καμάρων, δηλαδή, λε και έχει δείτε τον παμέγιστο που ήταν αντίστοιχο. Έλα, το σήκωσε αμέσω. Εναι, γιατί σε περίμενα πώ και πώ. Είμαι πάγο το τηλέφωνο. Λέω ότι τώρα θα πάρει και περιμένω έτσι δύο μήνε. Είναι στη καινούρια μου δουλειά, να ξέρει. Πάλι άλλαξε. Ναι. Τι έγινε. Έχα άλλαξαν δύο το καλοκαίρι και τώρα κατέληξα. Πού κατέληξε τώρα. Σε κατάστημα παιχνιδιών. Α, oh, κατάλαβα. Μόρο μου με έχει ξενερώσει, αλλά σ' αγαπάω, να ξέρει. Γιατί σε έχω Εντάξει, τώρα ξέρει γιατί με έχει ξενερώσει. Η συμπεριφορά σου είναι απαράδεκτη. Η δικιά μου, που είναι σε μένα προσωπικά δεν μιλάω στι άνε που τι καταθέτουν. blah. <laughs> Σε μια γυναίκα που σε γουστάρισε πραγματικά, τη φέρθηκε σ άκυρα Εντάξει. Δεν μου αμπεσαλίστα, έλεγε. Περίμενα να είσαι πιο τρίφερο μαζί μου. Εγώ είμαι αρσενικό παλιά σκοπή, είμαι σκληρό. Εγώ σαν κόπο μιλάω στι άλλε τόσο καιρό και ξανερώνω. Ίσως φταίω και εγώ, δεν ξέρω. Μπορεί, μπορεί, μην μου παραπάνω. Σε την έπεσα πολύ χύμα. Ναι, ε, είναι και αυτό λίγο 10, να ξέρει. Είναι 10. Ε, ε, δεν δεν Είναι τώρα. Τα αισθήματα ανθρώπινα είναι, δεν είναι και κάτι τραγικό. Όχι, ρησύμφωνη, να... αλλά και ο άντρα Έλληνα, σου είπα Πιστέλλει να είναι κυνηγός. Είσαι κομμουνιστής, έχει τέτοια θέματα, δεν είσαι προχώ. Α, προχώ, ξεπροχώ, ε, δεν πέρα έχει. Τώρα ο συντεχθυσμός είναι δεύτερη φύση. Ναι, ναι, όλη η αναρχία ο και κομμουνισμό και τις γόμενες τις θέλετε κότες. Έτσι, Αυτό πάντας πέρα, κυνηγός πέρα, είναι. Εντάξει μωρό, μου πω για δουλειά τώρα. Άντε, καλή δουλειά. ε. πολύ που σε άκουσα.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 Σα λαμπάδε μέχρι να του φωτίσουμε. Κάει και ο Σαντορίνη Παύλο και δεν κανέναν Έλληνα. Ήρθε Άσε με τώρα, τα και... σέβα στη τελείωσα. Τέλο πάντων, και έλα για τώρα, άντε. Συρτισμού στο τσίλι καφενείο. Ήρθε, ήρθε που η Χούντα και μου σε αντιμετωπίζω από ό,τι καταλαβαίνω στα σοβαρά. Ήρθε έλα, για. Αύριο θα είστε εδώ στι μία η ώρα. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι.